με όλους τους πιθανούς τρόπους Σέρεν <ΣΣΣΣΣ> Κίρκεγκορ Η επανάληψη <ΣΣΣ> Το τέχνασμα που διαλέξα Για να κάνω αυτές τις εκπομπές Είναι να παριστάνω Όπως είναι ζωντανές να τις κάνω δηλαδή χωρίς χειρόγραφο ασφαλώς και αρκετά συχνά χωρίς καν σημειώσεις. Πρώτον, έχω την αισθήση πω αυτό φαίνεται, φαίνεται αν διαβάζει κανείς ή αν σκέπτεται. Και δεύτερον, ε, έχω υπόψη μου ένα δευτερογενές, σας το πούμε, όφελος. Δηλαδή, εκ και εγώ ο ίδιος, να μαθαίνω κάτι παρακολουθώντας την καμπύλη και της συγκυρίας και της διάθεσή μου. Έτσι ακούγοντας την ακριβώς προηγουμένη εκπομπή διαπίστωσα πως έχει παροξυνθεί ας πούμε ένα κανονιστικό άγχος το άγχος να χαραχτούν κάποιες γραμμές να υπάρξουν κάποιες σαφείς διακρίσεις ένα άγχος ασύμβατο από αυτή την άποψη με την μεταμοντέρνα συνθήκη όπου ω γνωστόν όλα αναμειγνύονται Παρατάφτα έχω την εντύπωση ότι αυτό το άγχος έχει βαθύτερη ανταπόκριση προς την πραγματικότητα όχι επειδή τα πάντα αλλά επειδή πολύ συχνά χαράσσονται διαχωριστικές γραμμές και οι διαχωριστικές αυτές γραμμές είναι απατηλές αποκρύπτουν τις αληθινές χαράξεις χαράσσονται σε σημεία όπου η χάραξη μας ξεγελάει και μας δημιουργεί διλήμματα τα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Και, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να υπάρχουν όχι επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου δεν ισχύουν πλέον τα διλήμματα, αλλά επειδή άλλα διλήμματα, αυθεντικά, ουσιώδη, θα έπρεπε και θα παράπρεπε να υπάρχουν και αυτά ακριβώς τα διλήμματα αποκρύπτονται. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο στο περιορισμένο πεδίο στο οποίο επέλεξα να κινηθώ όσον αφορά αυτή την εκπομπή Ισχύει παντού Έτσι ακούω με παρόμοια αδιαφορία τόσο τις δηλώσεις για κατάργηση των διαχωριστικών γραμμών όσο και την επαναχάραξη αυτών των διαχωριστικών γραμμών σε άλλα πεδία μιλάω τώρα σε λάθος σημείο ενώ υπάρχει ένα βαθύ αυλάκι, φερυπίν, που χωρίζει το lifestyle από την σκληρή, αυθεντική, κοινωνική πραγματικότητα. Υπάρχει ένα βαθύ αυλάκι που χωρίζει την σκηνοθετημένη δίθεν ελαφρότητα από την αλαφράδα που θα ο ένα άνθρωπο αληθινά ελεύθερος και η οποία έχει αποσβεστεί και η απόσβεσή τη έχει αποκρυφεί χάρη στο lifestyle. Υπάρχει μια βαθιά διαχωριστική γραμμή... ανάμεσα στον κόσμο που ανακατασκευάζεται νυχθημερών... μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας μες στην οθόνη της τηλεόρασης... και στον κόσμο όπως τον αντιλαμβάνεται... όταν πάψουν να το συμπιέζουν... και να του διαμορφώνουν τι αντιλήψεις του... Το ίδιο μα το μυαλό και το ίδιο μα το σώμα Επομένως ένα άγχος να υπάρχουν σαφείς διακρίσεις Δεν θα έπρεπε να το απαρνηθεί κανείς Θα έπρεπε απλώς να το προσανατολίσει Και να το πολιτικοποιήσει Να χαράξει τις διακρίσεις εκεί που όντως Πρέπει και επίγει μάλιστα να τις χαράξουμε Και εδώ που τα λέμε δεν είναι και στο χέρι μας δεν θα τις χαράξουμε στην πραγματικότητα, θα τις αναδείξουμε, διότι χαράσσονται εκ των πραγμάτων, εάν τα πράγματα αφαιθούν να φανούν, εάν τα πράγματα δεν συσκοτιστούν από τις τηλεοπτικές προσωμιώσεις τους, εάν το βλέμμα μας δεν επανεστιάζει κάπου πέρα από τα πράγματα σε πραγματικότητε εντελώς εικονικές. Έτσι το άγχος που αποτυπώθηκε και μια και δυο και τρεις φορές στις ως τώρα εκπομπές σχετικά με το να ξεχωρίσουμε, εν πάση περιπτώσει, ένα εργοτέχνης από την προσωμείωσή του ή τη λογοτεχνία από την παραλογοτεχνία, το θεωρώ έγκυρο αρκεί να το αποσαφηνίσουμε γιατί οι έννοιες που χρησιμοποιούμε έχουν καταντήσει ασαφής. Ωραία, λέμε παραλογοτεχνία και τι σημαίνει ακριβώς αυτό προσπάθησα ήδη να εξηγήσω πως σημαίνει δύο τουλάχιστον πράγματα σημαίνει ένα βιομηχανικό σκουπιδαριό σημαίνει όμως και ένα κρυμμένο σκουπιδαριό μεταμφιεσμένο σε αυθεντική λογοτεχνία που είναι χειρότερο από το προηγούμενο διότι ακριβώς παρατοποθετεί τη χάραξη ανάμεσα στα δύο δεν υπάρχει καμία πραγματική διαχωριστική γραμμή Απλώ το ένα αναλαμβάνει την ευθύνη της ενώ το άλλο την αποκρύπτει. Με αποτέλεσμα να χάνεται αυτό στο οποίο μοιάζουν. Και εκείνο στο οποίο μοιάζουν είναι απλό. Είναι τα συντρίμμια του ηθικού και του διανοητικού μας κόσμου, που και τα δύο τα προϋποθέτουν Πιθανόν όμως αν χαλαρώσουμε και αφαιθούμε στην εντολή που μας δίνει το ίδιο το κεντρικό θέμα που επιλέξαμε για αυτέ τι εκπομπέ, να πετύχουμε να ξεκαθαρίσουμε κι άλλο την αυθεντική χάραξη. Είπαμε ότι θα κοιτάξουμε όλο αυτό το φαινόμενο από τη γωνία εκείνη από την οποία τα πάντα έχουν εξαλλαχθεί ολοκληρωτικά δίχως υπόλοιπο σε εμπόρευμα. Ε, λοιπόν, από αυτή τη γωνία μπορεί να δοθεί ένας καλύτερος ορισμός τόσο στην προφανή όσο και στην μεταφιεσμένη παραλογοτεχνία τόσο στην αποδοκιμαζόμενη, όσο και στην επιβραβευόμενη, τόσο στη σκύλα, όσο και στο κουτάβι της. είχε πει κάποτε και χρειάζονται πάρα πολλές σκέψεις για να το κατανοήσει κανείς πλήρως αυτό που είπε ότι αν ένα λιοντάρι μιλούσε δεν θα καταλαβαίναμε τι έλεγε αν μιλούσε εννοώ στη γλώσσα μας τι εννοούσε με αυτό ότι κάθε γλώσσα ριζώνει στη χρήση της και σε ένα γενικό σύστημα παραδοχών το λιοντάρι έχει μια άλλη κοσμοαντίληψη βλέπει έναν κόσμο από τη δική του μεριά και επομένως οι σκέψεις που θα μας διατύπωνε θα ήσαν ακατανόητες. Θα έλεγα λοιπόν ότι η λογοτεχνία την οποία κυρίως οφείλουμε να αντιπολιτευθούμε είναι αυτή που προκύπτει αν φανταστούμε ότι μιλάει απευθείας στο εμπόρευμα. Θα έλεγα δε ότι το εμπόρευμα αυτό τώρα πια φλιαρεί και μιλάει για έναν κόσμο προσαρμοσμένο γύρω του με αποτέλεσμα όλα, μα όλα τα στοιχεία της πάλεποτές λογοτεχνίας να αλλοιώνονται, να καταστρέφονται και να αντικαθίστανται από άλλα. Που στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε διότι ριζώνουν σε μια άλλη παραδοχή, προποθέτουν έναν άλλο κόσμο. Από αυτή προπάντων την άποψη μπορούμε να υποστηρίξουμε και τον άλλο μείζωνα ισχυρισμό αυτών των εκπομπών ότι με όλο το σεβασμό στην ιδιομορφία του λογοτεχνικού γεγονότος δεν θα πρέπει να πάψουμε να επιμένουμε και στην βαθιά ουσιώδη σύναψή του με την κοινωνία, με τον κόσμο. Δεν θα συνενέσω ποτέ να αντιμετωπίσω το λογοτεχνικό γεγονός σαν να είναι ξεχωριστό, ιδιαίτερο αυτιστικό εντελή ισχυρίζομαι αντιθέτως ότι η ψευδής λογοτεχνία που παράγεται δημιουργεί, διαμορφώνει μια γενική γλώσσα την οποία θα μιλάμε εφ της και σε όλα τα πεδία όταν όλοι θα έχουμε καταντήσει εμπορεύματα. την ε, σοβαροφανή, αποθεωμένη, δήθεν λογοτεχνία χρησιμοποιήθηκαν δύο τουλάχιστον πετυχημένοι χαρακτηρισμοί υπόθηκε μυρικαστική επειδή στην πραγματικότητα αναμασά διαρκώς τις ίδιες και τις ίδιες κοινοτοπίε, και υπόθηκε και η λογοτεχνία της Πασαρέλλας μόνο που αυτός ο χαρακτηρισμός δεν αφορά τόσο την ίδια όσο τους παραγωγούς της. Πιθανόν οι δύο αυτοί οι χαρακτηρισμοί να συνερούνταν σε έναν και μοναδικό. Αν την αποκαλούσαμε λογοτεχνία του εμπορεύματος, πράγμα που με τη σειρά του θα σήμαινε δύο τουλάχιστον πράγματα. Πρώτον, ότι κάθε αξιολόγηση στο εσωτερικό της είναι αυτόχρημα παραπλανητική είτε συνειδητά, είτε λόγω αφελία. Η μόνη αξιολόγηση που μπορούμε να κάνουμε είναι η σειρά με την οποία τοποθετούμε αυτά τα πανομοιότυπα στην ουσία τους εμπορεύματα πάνω στο ράφι. Επίσης, παραπλανητική είναι η άσκηση της κριτικής δραστηριότητας σαν να είχαμε να κάνουμε με κάτι οικείο και αναγνωρίσιμο. Θα πρέπει να στρέψουμε την κριτική μας δραστηριότητα έτσι ώστε να αρχίσουμε να αποκρυπτογραφούμε τους μηχανισμούς αυτής της παράξενης γλώσσας των εμπορευμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοήσουμε εν συνεχεία και αυτό που στα αλήθεια προϋποθέτει. Την απέραντη πλήξη. Την έκρωση του αισθήματο, Την εξουδετέρωση της ελευθερίας. Αυτός περίπου είναι ο λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι η παλιά, καλή, φανερή εξευτελισμένη, προπυλακισμένη παραλογοτεχνία, ξανακερδίζει έδαφος. Ναι, πράγματι, ακόμη και ο τρόπος να είμαστε ευτελείς παλιά διατυπωνόταν σε μια κατανοητή γλώσσα. Όμως, το πρόβλημα και πάλι, ακόμη μια φορά, δεν είναι να σύρουμε μια διαχωριστική γραμμή αναμέσα σε δύο μορφές καταβαράθρωσης. Το πρόβλημα είναι να βρούμε το στενό εκείνο πέρασμα που θα μας επιτρέψει να περάσουμε απέναντι. Εκεί που πιθανόν η ελευθερία, η κοινωνικότητα, η νοημοσύνη είναι δυνατόν να ανακτηθούν. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.